γιατί την αγαπούσα Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη Γιατί την είχα σαν μικρό παιδί Κι όλα τα λάθη της τα συγχωρούσα Πικρή στιγμή μαζί μου να μην δει. Τώρα, τώρα γυρνά παντού και με δικάζει Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη Λέει πως ήμουν ελόγος εγώ Τώρα πες ό,τι θες καρδιά μου δεν πειράζει Ακόμα μια χώρα σε συγχωρώ Έταν δίκαιο και έγινε πράξη. Διότι δεν ήταν δίκαιο μόνο το μέρισμα. Υπάρχουν πολλά δίκαια στον κόσμο. Να εδώ. Τον σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Και αυτό ήταν δίκαιο. Είναι ένα μότο. Προέρχεται από το Μαξίμου, από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι μια διαφημισούλα που έχει φτιάξει το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχει παίξει τα κανάλια, έχει παίξει όμω το διαδίκτυο πάρα πολύ. Με αυτό το σύνθημα ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Οπότε λογικό είναι να μα απασχολήσει και εμά και να δούμε τι άλλο ήταν δίκαιο και έχει γίνει πράξη. Πάρα πολλά ήταν δίκαια και έχουν γίνει πράξη. Να, ένα από αυτά είναι η ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη παραπληροφόρηση. Η ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Η ηλεκτρονική πληστηριασμή είναι σημαντική. για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Και για πάρα πολλούς λόγους ακόμα η ηλεκτρονική πληστηριασμή είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Έχουν ξαμοληθεί από χθες, πανικοβλήθηκαν, τους γύρισε λίγο κάτι τα δακρυγόνα μέσα στο ειρηνοδικείο. Κάτι γενικότερα η κατάσταση, μια γανάκτηση που σωρεύεται. Πανικό χθε, κομματικά επιτέλεια, κυβερνητικά επιτέλεια, εξαμολήθηκαν μετά και βγήκαν και λένε αυτά. Που είναι καλύτερα από τα προηγούμενα, εδώ ακούσαμε τον τσακαλό, το αρμοδόει υπουργό, να λέει πόσο καλή είναι ηλεκτρονική πληστηριασμή για την οικονομία και πόσο η τράπεζα θα το ακούσουμε στην πορεία, θα δίνουν δάνεια του μικρομείου και στα νέα ζευγάρια που έτσι και περάσει απέξον νέο ζευγάρι και τολμήσει να σκεφτεί ότι θα πάρει δάνει από την τράπεζα, το όχι αναγράφεται σαν το όχι του μεταξύ. Δεν δίνουν τίποτα, δεν έχει σημασία. Θεωρητικώ θεωρητικός προσεγγίζουμε τα θέματα, όχι μόνο εμεί, αλλά από ό,τι φαίνεται και η κυβέρνηση και η κυβερνητική. Έχει πάει λίγο πίσω το θέμα με τα βλήματα, με τα βλήματα που θα πήγαιναν, δεν θα πάνε, αλλά να δούμε πού θα πάνε και πότε τη Σαουδική Αραβία. Γιατί έχουμε χάσει και τον μεσάζοντα που δεν ήταν μεσάζοντα, ήταν εκπρόσωπο που δεν ήταν όμω ούτε και εκπρόσωπο. Γιατί ήρθε ένα άλλο ο Τζον Σφαγιανάκη από την Κρήτη και τα διέλυσε όλα, ενώ πήγαιναν όλα τόσο καλά σαν δουλειά με τον Βασίλη Παπαδόπουλο, το γνωστό. Μπέρδεμα. Παρόλα αυτά, όμω, έμεινε μια ωραία τάκα από τον Πάνο Καμένο. Μέχρι στιγμή σε έχει μείνει γιατί μπορεί να έρθουν και άλλε στην πορεία. Η οποία τάκα μιλάει και το κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο το θέμα με τα βλήματα. Νικολάου, τα βλήματα είναι ονομαστικά. Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλοξ. Τα βλήματα είναι ονομαστικά. Ρίσκο από τα Γιάννη Γκέλια από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μιτιλίνη. Τα βλήματα είναι ονομαστικά. Τα μάζεψα Τα βλήματα Και έφυγα από το σπίτι Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη Δεν τη σκότωσε εδώ, εδώ τα μάζεψε, τα βλήματα ή τα πράγματα διαλέγετε και παίρνετε, ίσως να είναι και ίδια Και έφυγε από το σπίτι επειδή ήταν δίκαιο και γι' αυτό έγινε πράξη Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που οτιδήποτε είναι δίκαιο γίνεται αμέσω πράξη Κυρίως άμα είναι δίκιο του τραπεζίτη, του εφοπλιστή, του βιομήχανου, τότε γίνεται αμέσω πράξη. Αν είναι δίκιο του συνταξιούχου ή του εργαζόμενου, δεν γίνεται καθόλου. 99,9% πράξη, αλλά το χρησιμοποιούμε έτσι σαν παράδειγμα. Και επειδή το είπε και ο Αλέξης το γνωστό σποτάκι, έχουμε και εμείς να λέμε εδώ. Η βουλευτής του, ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ελένη Αυλωνή, του μιλώντα στη Βουλή, έδωσε το νέο όραμα για τον τόπο, αλλά όχι μόνο το δικό τόπο, και τον γειτονικό τόπο. Εμείς όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα είμαστε η κυβέρνηση που θα οδηγήσουμε τη χώρα έξω από την κρίση και θα την οδηγήσουμε στη ρομαντική Βενετία. <Τι> Στη ρομαντική Βενετία, ε, τα Να σαλπάρουμε όλοι μαζί με καιρό. ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Και το πλοίο που έφυγε και αυτό ανοιχτά των αζωρών, όχι αγορών ανοιχτά των αζωρών γιατί οι αγορές χορεύουν όπως εμείς χτυπάμε σύμφωνα με την παλιά όχι και τόσο παλιά, πριν δύο χρόνια, τρία χρόνια τρία χρόνια πια ρίση οπότε ανοιχτά των αζωρών έγινε αυτό ήταν εγγραφτό να πάνε στον πάτο και ο νέος και η νέα, αλλά να μην σα τα λέω εγώ να τα πει το οάσμα Σύντροφοι και σύντροφοι Να, διά... να το κύριε, να πάνε αλλού Αυτός ο χειμώνα ήταν ίσω βαρύτερος από ότι οι τελευταίοι χειμώνες Και μην φθάνοντως μα μπορεί, απεβεί ο Σερ, ο Τι το έθελες Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εδώ έχει δίκαιο ο Αλέξης. Όταν τρως πολύ αρνή μπορεί και να σκάσεις όπως λέει και άλλοι. Ο Μιχαλάκης έφαγε πολύ αρνή, ήταν και πάνω στο πλοίο, δεν άντεξε το πλοίο. Ανοιχτά των αγορών ή αζωρών, διαλέγεται ότι παίρνει, Μπορούν να μπουν και άλλες γενικές. Ανοιχτά των τραπεζών θα μπορούσε να ήταν άνετα γιατί νομίζω ανοιχτά των τραπεζών γίνονται και διάφορα. Επειδή οι τράπεζε είναι και ο μοχλός, ο αναπτυξιακό αυτή τη οικονομία και αυτού του οικονομικοκοινωνικού συστήματο, άρα και μόνο από αυτή τη φράση και κατάσταση μπορεί κάποιο να καταλάβει πού οδεύει όλο αυτό το σύστημα και πώ έχει αναπτυχθεί, αν βασίζεται στο, ε, και ο έχει ω μοχλό της τράπεζας και έτσι ακριβώ όπω λειτουργούν οι τράπεζε, γενικώ όχι μόνο στην Ελλάδα. Γενικότερα, πόσο μάλλον στην Ελλάδα που έχουμε δανειστεί όλοι καμιά πενταριά δισεκατομμύρια για να τι στηρίξουμε, αλλά πάλι δεν έπιασε τόπο όλο αυτό το δάνειο, αυτή η στήριξη και τώρα να ζητούν και άλλους τρόπους και έχουν καταφύγει και λένε ότι οι πληστηριασμοί πρέπει να γίνουν γιατί αν δεν γίνουν οι πληστηριασμοί δεν θα μπορούν να επιτελέσουν τον ανορθωτικό και αναπτυξιακό του ρόλο οι τράπεζες και καταλαβαίνει ο καθένας ότι παίρνει το σπίτι από τη μία για να δώσει που δεν δίνει αν δώσει ένα μικρό δάνειο που θα κερδίσει και από κέλα και από τον πληστηριασμό η Τράπεζα. Ωραίο, όλο αυτό πραγματικά που το σκέφτηκε είναι πάρα πολύ καλό, το σκέφτηκε ο οποίο το σκέφτηκε κάποτε, το λέει όμω τώρα ο τσακαλώτο. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πρόβλημα. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε νέα ζευγάρια, έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Άρα αυτή η κυβέρνηση έχει φέρει πολλά μέτρα που έπρεπε να έχουν φέρει οι προηγούμενες να αντι αντιμετωπίσουν τα κόκκινα δάνεια. η τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία την ανάπτυξη, τις επενδύσεις όχι συμφέροντα Μπράβο. Αυτός άλλωστε είναι ο κοιονικός ρόλος <Συλίου> Αυτός άλλωστε είναι ο κοιονικός ρόλος 4 διμοπαράδοτα υποβρύχια Λυσία Τα μνημόνια Λυσία σαν Τα μπαντελόνια σαν Τα εξάρχια Λυσία σαν Σύνδροφοι Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Μη και να βαπόρει Να καράβει Σε ανοιχτές θάλασσες Ματέος τρέχνω για να βρει Μέτρα κάτω από τη γη. Αν και σε θάλασσα, τελικά ο νέο που λεγόταν Μιχαλάκη στην κόρη να έχουμε μάθει το όνομά της, αλλά έχουμε μάθει και την αιτία θανάτου του νέου που ήταν το Αρνί. Έχουν είναι τρία μέτρα κάτω από τη γη. Αν και ήταν σε θάλασσα μαζί με το πλοίο, συμβαίνουν αυτά. Αλόκοτα δεν είναι το σώμα, αλλά όσο είναι όλα τα υπόλοιπα στην οικονομική ζωή μια χώρα που ανήκει στην Ευρώπη και το έτο γράφει 2017 πηγαίνοντα προ το 2018. Ανοιχτά των αγορών, των αζωρών το τραγούδι. Των αγορών μπορεί να το πει κάποιο και μια που κάνουμε τον συνειρμό. Μα θυμηθήκαμε και εκείνη την παλιά δήλωση και θέλουμε να εκφράσουμε για άλλη μια φορά, επειδή κακοπερνάνε οι αγορέ, την αλληλεγγύη μα στις αγορέ. Εμεί όμω πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τι αγορέ. Δεν θα τι αγνοήσουμε, αλλά θα του δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμεί θα βαράμε τον ταούλι και αυτέ θα χορεύουν. Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπερτιμήσαμε τη δύναμη του δίκαιου, υποτιμήσαμε τη δύναμη του χρήματο και των τραπεζών. Και λοιπόν εγώ μπορώ να παραδεχθώ ότι είχα την αυταπάτη ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ελαστική. Κύ, κοίτα ρε παιδάκι μου να είσαι πιο έξυπνος. Να μην λες διαρκώς που θα με <ΝΗ> των φτωχών, των <ΝΗ> βρυξελών, <ΝΗ> Τον τραπεζών, Τον αναζωρών δέους και των κορών είναι ένα <ΝΧΑ> <ΝΕΑ> και καλή καρδιά. Λέει θάπτη των κορών, όχι χωρών. Θα μπορούσε και εκεί να γίνει ένα μικρό αναγραμματισμό. Γενικώ, στο συγκεκριμένο τραγούδι, αν βάλουμε ανίσο αγορών, θα είναι θάπτη των χωρών. Επειδή είναι ανίσο των αζωρών, είναι θάπτη των κορών. Έρχονται τα Χριστούγεννα, σήμερα έχουμε και πρωτομηνιά. Ο εορταστικό μήνα, Δεκέμβρη. Καλό μήνα, καλό να τελειώσει, να τελειώσει και το έτο, να φύγει το άλλο έτο που θα έχουν αρχίσει περικοπέ στο 140.000 τα το. Θα δουν αυτή την περικοπή, θα έρθει η αύξηση των εισφορών, γιατί πλέον οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία θα θεωρούνται εισόδημα. πολύ ευφυείς αυτή η επιλογή, ειδικά αυτή η επιλογή της κυβέρνησης, ήτανε, εκβιάστηκε από τους δανειστές, ναι. Ήταν από τους πιο ευφυείς επιλογές που έχει λάβει και αποφάσεις που έχει λάβει ποτέ η κυβέρνηση. Γενικώ το επόμενο το 2018 η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη στα οικονομικά από ό,τι είναι οι προηγούμενοι όπως ετού ήταν καλύτερα από ό,τι ήταν οι προηγούμενοι, αυτά είναι επιχειρηματολογία που συνηθίζουν να αντιλαίνε. Μην χάσουμε το στόχο, Χριστούγεννα έρχονται σε 24 μέρες από σήμερα θα έχουμε Χριστούγεννα κάπου εκεί λίγο πριν θα πέσει και ένα δώρο Χριστούγεννων για να ακούσουμε. Δώρο Χριστουγέννων, όχι πια. Oh, my, my... Έχουμε τη λύση. Oh, my... Φέτος τα Χριστούγεννα, καταργούμε το δώρο Χριστουγέννων και φέρνουμε το φόρο Χριστουγέννων. Για όλους. Υπουργείο Οικονομικών. Χρόνια πολλά. Και καλή καρδιά, που λέει ο Τσίπρας. Και ήταν δίκιο, έγινε πράξη, που ξαναλέει ο Τσίπρας. Ρίχνουμε ιδέες εμείς εδώ, ποιος θέλει μπορεί να τις υιοθετήσει, φόρο Χριστουγέννων και όχι δώρο Χριστουγέννων, το δώρο είναι και παλιωμοδίτικο. Το δίνει κάποια στιγμή η επιχείρηση, αν το δίνει, ε, είναι πολύ λίγο, δεν φτάνει για τίποτα, χαίρεσε στην αρχή, μετά η απογοήτευση είναι τεράστια, Γιατί τελειώνει αμέσω την έξι προεβεία να κάνει τίποτα, δημιουργούνται μετά τα γνωστά κλασικά φιλοσοφικά ερωτήματα, την η ζωή, την τα Χριστούγεννα, για να πάνε και αυτέ οι μέρε περάσαμε, φάγαμε, πυραμε κιλά, ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν να αποφευθούν αν υπήρχε το φόρο χριστουργών, γιατί καμία από αυτέ τι αρνητικέ σκέψει δεν θα έχει κάνει κάποιο. Δεν θα έχει χαρεί ώστε μετά αναλυθεί, θα έχει έρθει από την αρχή η λύπη, οπότε θα ήταν μετά πιο βατή η μετάβαση στην καθημερινότητα. Κάνουμε ότι μπορούμε να ανεβάσουμε το ηθικό κυρίω, των πεσμένων έτσι κι αλλιώ Ελληνών και όχι μόνο. 11 208 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Πάρτε, πείτε, σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη και στοργή. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real, αφήνουμε και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1965 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο παπάκι ρεαλfm.gr. Γιώργος Τζιβελεκίδη ρυθμίζει τον ήχο και με κάτι πολύ γνώριμο σε όλου μα. Πάμε στι πρώτε ρυθμίσει. Κυρίε και κύριοι, βρισκόμαστε στην ευχάριστον θέση να σα παρουσιάσουμε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Το μεγαλύτερο της είμαι ο Αλέξης Τσίπρας Και είμαι από την Ελλάδα Δεν θα υπάρξει Κανένας πληστηριασμό πρώτης κατοικία, Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας Για πολίτε οι οποίοι πήραν δάνεια κάποια εποχή Ενώ τώρα η αξία του σπιτιού τους Έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ένα πράγμα Καμιά πρώτη κατοικία στο Σφυρί Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ματά, ματά. Πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας αυτή, συσάχθεια λέμε εμείς. Ας μην τολμήσουν να διανοηθούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Αρκετά, αρκετά ρούφηξαν οι τραπεζίτες από το ιστέρημα του μέσου Έλληνα. Δεν θα βγάλουν στο σφυρί και την πρώτη κατοικία ανέργων και χαμηλώνιστων που αδυνατούν να ξεπληρώσουν. Ψέματα, ψέματα Ας το γνωρίζουν καλά αυτό τα κοράκια της Τρόικας Όσο υπάρχει σύριζα πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα Πω, πω, πω, τι καταπληκτικός ψεύτησης εσύ Στο τέλος θα μας κάνουν και τον ορό τη αλήθεια. <laughs> για να δω αν, αν το πιστεύω αυτό που λέγαμε, φοβερά αυτό που ζούμε, ειλικρινά Βάζεις φρουρά εξηκώντα αρχή απρεβέ. Δίκαιο και έγινε πράξη. Η Δραχμέτρη Άντα, ω πρώτη κατάθεση, βεβαίω ήταν δίκαιο και γι' αυτό έγινε πράξη. Εμεί εδώ στο Στούντι έχουμε και κάτι οθόνε. Και τέτοια ώρα, ε, όλα τα κανάλια, τα περισσότερα, έχουν τηλεμάρκετινγκ. Αυτέ οι πολύ ωραίε διαφημίσει. Και λίγο πριν βλέπαμε το έξυπνο φουγκάρι. Έξυπνο φουγκάρι. Τι κάνει το έξυπνο φουγκάρι. Το βουτά να ένα κουβάι μια λεκανίτσα με νερό, το βάζει σε μια επιφάνεια και καθαρίζει. Κάτι που δεν το κάνει το χαζό σφουγγάρι όπω όλοι γνωρίζουμε. Πρέπει να είναι έξυπνο το σφουγγάρι για να καθαρίσει κανονικά. Μετά το, ε, το έκανε και με στεγνό, σε έναν νεροχήτι πάνω. Κάτι που επίση δεν κάνει το χαζό σφουγγάρι. Πρέπει να είναι έξυπνο το σφουγγάρι, το οποίο είχε και 20 ευρώ πιο κάτω. Δηλαδή από 40 το είχε 20 ευρώ γιατί τόσο στοιχίζει το έξυπνο σφουγγάρι. Ενώ το χαζό είναι σε κάτι πακετάκια 2-3. Πόσο στοιχίζουνε, 50 λεπτάκια, 1 ευρώ. Οπότε όλοι. Βλέπαμε και ψάχνουμε από εδώ και πέρα το έξυπνο φουγγάρι. Γενικώ αυτέ οι διαφημίσει θυμίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά έξυπνα στη ζωή μα. Το έξυπνο μπαστούνι, το έξυπνο τιγάνη, το έξυπνο φουγγάρι. Έξυπνο ψηφοφόρο, έξυπνο ενεργό πολίτη, και έξυπνο και ενεργό που να τον βρει. Έξυπνο έστω καταναλωτή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρει. Κανεί, τουλάχιστον δεν το διαφημίζει το τελεμάρκετινγκ, αν υπάρχουν πουθενάλλου. Μένει να το αναζητήσουμε και να τον εντοπίσουμε. Τον έξυπνο γενικό πολίτη. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να βλέπαμε πώ ακριβώ είναι και τι διαφορετικό κάνει από τον άλλο πολίτη. Ο Βαρουφάκη κάνει κόμμα, τα είπε επισήμω σήμερα το πρωί στον Παπαδάκη. <συμπ>. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν να κάνω λάθο στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο. Φεβρουάριο. Έχουν αλλάξει στην καρέκλα. Πολλά. Προφητικά δεν καθόσουνα στην Υπουργική Καρέκλα. Ποτέ. Τελικά με την πολιτική. Φτιάχνεις ένα κόμμα, μια, DM, κίνηση, μια κίνηση που κακά τα ψέμαται σε επικεφαλή, σε αρχηγός είσαι. Εστω κι αν το αρνήσες, άκουσα και στην πάντα που έλεγες, εμείς, τι εμεί, εσύ είσαι μπροστά και είναι και ένας κόσμος ο οποίος ακολουθεί. Θα σε δούμε υποψήφιο σε κάποιο σχηματισμό. Εσύ θέλεις ένα νέο ή ένα όχι, οπότε θα, θα, θα, θα, θα σε τιμήσω με ένα ναι. Η απάντηση είναι ναι, ε, με μεγάλη, με, με, με πολύ σφιγμένη καρδιά το λέω το νέ και εθνικέ και ευρωπαϊκέ ποτέ, ποτέ δεν ήταν του γκουστού μου το κομματικό παιχνίδι και η αντιπαράθεση σε αυτό το ring, το οποίο είναι και λίγο δυσάρεστο, αλλά. Αυτό το αλλά, Πόσα ακρίβει αυτό το αλλά Όπω ακούσατε εδώ δυσφορεί Δεν θέλει το συγκεκριμένο πολιτικό παιχνίδι. Ε, δεν του άρεσε να κάθεται και στην καρέκλα. Έξι μήνε που ήταν τότε ο υπουργό, δεν καθόταν. Γενικώ δεν το γουστάρει όλο αυτό, παρόλα αυτά θα το κάνει όμω. Ενώ δεν το γουστάρει για να δείτε τι ταλαιπωρία και που μα οδηγεί η κρίση. Φτάνει του ανθρώπου τα άκρα. Να μην θες να ασχοληθεί με την πολιτική, να μην θε να φτιάξει ακόμα, αλλά φτιάχνει. Και ακόμα και ασχολήσει με την πολιτική και βγαίνει στα κανάλια για να πλασάρει αυτό που δεν θες και αυτό που σε κάνει να, να τα δείτε που... Νομίζω τα προβλήματα των ανθρώπων είναι μόνο τα ευρώ που δεν φτάνουν, το δώρο, φόρο, χριστουγέννων και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Αποστόλη, η συγχαρητή για την τηλεοκτική ελληνοφρένεια που είχε τον κύριο Βλαδίμιο Κυριακίδη, την κύριε Κωνστάδια Μιχαήλ, εχθές η Μπαγκαρίδη, τον κύριο Σταύρο Θοδωράκη, τον κύριο Κώστα θέλετε, την κύριε Βασίλη. Τι τι θέλατε, την ψυχασταίν Έλα, Μοριχιονάτη. Έλα. Νάνο, νάνο. Πόσο γλυόδη τ' είπε, Σαλιάρι να πούμε. Αχ, το διάλαμο κι άλλα. Γλυόδη και Σαλιάρι τ' γιατί. Για τον τρόπο που μίλαγε εκεί με την άλλη να δω. <laughs> <laughs> σε συνέντευξη πανούση με τη στάει. Ακριβώ είχα το ίδιο στήλα. Εγώ ποιο ήμουν, ο πανούση ή η ΣΤΑΗ. <laughs> Εσύ σου ένα πανούση δεν Αυτό που παραδέχτηκα είναι ότι πώ κατάφερε στη μέγερα να πούμε. Και ενώ ξέρει το Σαλιάρισμα επάνω τη πέταγε στι μπιχτε και σου απαντούσε με χαρά. Απόγελο, βοήθεια, φίλε, βραβεύτηκα. Όλα είναι θέμα τρόπου. Δεν ξέρω τι είχατε συμφωνήσει από πριν. Δεν ξέρω, το... ο, δε δε είχαμε δε συμφωνήσει την και... Η μόνη συμφωνία που είχαμε κάνει ήταν να συναντηθούμε για συνέντευξη. Και απάντησε σε όλα, ρε φιλέ. Και άλλα πολλά που δεν μπήκαν γιατί δεν χωράγανε. Θα Τα... το βγάλει δηλαδή η ολόκληρη τη συνέντευξη κάπου να τη δούμε, Όχι. Γιατί δεν μου λεγεί, Γιατί <συμίλωσαι> έτσι. Φεγάμι. Φουγιά στα κολομβέρια, έτσι γι' αυτό πήρα. ήταν ωραία, φίλε, μπράβο τη. Όταν σου απάντησε, θα λέω βγει Νομίζω ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκε για να ανοίξει ο Τσολιά Σχολή Δημοσιογραφία. Και ο Τσολιά Ελληνοφρένεια. Ναι, βέβαια. Τέλεια. Γιατί. Θα σου κάνω πάσα για να πει πόσο καλό είμαι. Έχει... έχει βάλει τα γυαλιά σε πάρα πολλού σοβαροφανεί δημοσιογράφου. Τι λε: Είναι εύστοχο, καυτικό. Και λίγα ερωτήσει. Και έχει και χιούμορ. Εντάξει, λίγα λες, μου φαίνεται. Δεν μπορώ να συνηθίσω ακόμα τον αρχισυντάκτη που ήταν Σιριζέο πριν από το 2015. Έγινε αντισυριζέο και τώρα είναι πάλι Σιριζέο. Ούτε τον παλούρδο που ήταν σαμαρικό έγινε Σιριζέο. Και τώρα το πάει προ το κούλι. Τι διαφορά έχει. Τα ονόματα ε, ε. Όχι. Σκέφτομαι ότι τέτοια κάνει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Πολιτικά είναι Και ο Μπαλούρδος και ο Ρχης Ο Μπαλούρδος είναι πάντα με την εξουσία. Άρα. Άρα συνεπώς; Ε δηλαδή προσβλέπει σε μια μελλοντική εξουσία του κούλι. Ναι που... ενώ τώρα δεν είναι εξουσία ο κούλι. Ναι. Και ο κούλης. Γιάννη από Βύρονα. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσει για τη χθεσινή σου παρουσίαση τη ζωή. Πρώτα, η ζωή δεν μπόρεσε να σου απαντήσει εύστοχα γιατί δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τη σάτυρα. Έδειχνε πάρα πολύ μόνη και το γελάκι πρόδιδε πάρα πολύ μοναξιά. Δεύτερον, η αριστερά πε στην κυρία Ζωούλα ότι δεν ήταν ποτέ μόνη τη. Είχε πάντα κίνημα μπροστά τη και ο Λαμπράκη, πόσο μάλλον ο Λαμπράκη που αναφέρθηκε, μην το παρουσιάσει σαν τον Λαμπράκη, τον πρόσωπό τη, ότι έχει μοναδική. Που έχει πορεία Έλεος δηλαδή Γιατί δεν πώς... κατάλαβα Γιατί η ζωή να μην συσχετιστεί με το λαμπράκι Τι είναι κάτι διαφορετικό Ε όχι τόσο πολύ Εντάξει κάποιες ψηλοδιαφορές Δεν έχουν μέτρο αυτοί ε, για κανένα τί. λόγο ε, κανένα λόγο Αμετροέπεια έχουν και τίποτε περισσότερο Όμως η αριστερά θα πάει ψηλά γιατί έχει στόχου. Ενωμένοι και δυνατοί Ναι αυτό ακριβώς Απειλούμε να σας βάλουμε τρία μέτρα κάτω από τη γη Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη Άμα και αυτό είναι δίκαιο δεν μπορούμε να αντισταθούμε Γιατί το δίκαιο πρέπει να νικάει Και μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει ότι το δίκαιο θα νικήσει στο τέλος Αν αυτό είναι δίκαιο για τον Αλέξη τι να κάνουμε Τρία μέτρα, τρία μέτρα κάτω από τη γη Από τον αν τα άλλα μέτρα που φέρνει συνέχεια για να μην έχουμε μέτρα Ίσως κάποια στιγμή προτιμότερα να είναι αυτά τα μέτρα τη γης Η Γερμανία δεν πάει καλά, η Ευρώπη γενικώ δεν πάει καλά. Η Ελλάδα μόνο πάει καλά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών βουλευτών και στελεχών. Η Γερμανία δεν πάει και τόσο καλά. Απόδειξη το ότι δεν πάει η Γερμανία καλά, μάλλον απόδειξη το ότι η Γερμανία πάει κατά διαόλου, είναι αυτό που λέει ο Βαρουφάκη. Βλέπει τώρα ο Μακρόν κάνει κάποιε βασικέ προτάσει, σοβαρέ και με τι οποίε συμφωνώ κιόλα. έχει τελειώσει. Έχει πράξει ένα τεράστιο κόσμο. Όχι, μόνο μην δεν έχουμε διατηρήσει. Κανένα δεν έχει διατηρήσει. Όλε οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε είναι ανάπτυξη, ευημερία. Θε να πάμε μαζί, να μιλήσουμε με τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε στο επίπεδο Τι το κίνημά μα έχει 30.000 μέλη Γερμανία, Το κίνημα του Βαρουφάκη έχει 30.000 μέλη Γερμανία, όπω ότι το δεχτούμε, δεν έχει καλά 30.000 Το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ένα μεγάλο κόμμα στην Ελλάδα πόσα μέλη έχει. Νέα Δημοκρατία πόσα μέλη έχει. Στην μικρή Ελλάδα και αν έχει τόσε μέλη στην Γερμανία, στην Ελλάδα πόσε χιλιάδε μέλη θα έχει το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Ενώ μήπω γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι εμεί οι κολλημένοι. Να τρέξουμε, να σπεύσουμε τώρα που είναι και Χριστούγεννα, να γραφτούμε σε κάποιο κόμμα για να έχουμε. Κάτι και εμεί να κάνουμε για να δηλώσουμε με αυτόν τον τρόπο το πόσο καλά δεν πάνε τα πράγματα στη Γερμανία, στην Ελλάδα ή και αλλού. Επειδή δεν τα βγάζουν και πολλοί αυτά που θα σου πω, και ενώπιον των πληστηριασμών, πρέπει να μάθει ο κόσμο ότι το hotel Club Καζίνο Λουτράκι πέρασε από το πρωτοδικείο τη Κορίντου κούρεμα 40% λόγω capital control και πτώση τη εργασία. 40% κούρεμα έκαναν σε κανέναν από αυτού του πάρουν τα σπίτια, τώρα ξέρουμε. Έχει ανακοινωθεί τίποτα. 40% κούρεμα. Δεν έχει ανακοινωθεί, δεν είναι ότι δεν θα γίνει, δεν έχει ανακοινωθεί. Χτένισμα, βαφή. Αυτά μπορεί. Αυτά μπορεί, αυτά μπορεί. Θέλω και καμιά τρακοσαριά βλήματα να τα κάνω βάζα. Πού μπορώ να κάνω έτσι να πάρω 300 βλήματα να τα κάνω βάζα για λουλούδια. Γιατί τα βλήματα δεν είναι για τον πολεμό, είναι για τα τραπέζια. Τα βάζουμε για τα βάζα, τα λουλούδια. Και καλά, και το ότι τα πουλάμε δεν σημαίνει ότι τα πουλάμε για να σκοτώσουν παιδάκια. Τα πουλάμε για να πάνε σε ένα μουσείο, γιατί δεν είναι και καλά πρέπει να σκοτώσουν αμάχου. Για βάζα τα πάμε, ρε παιδί μου, σου λέω. Ε, ξέρω εγώ τι. Ε, αυτό. Για βάζα εννοεί στι κηδίε του μετά, ε. Έτσι μετά. Άμα κάνω αλλαγή φύλου θα γλιτώσω τα χρέη από την εφορία. Κάνε και βλέπουμε. Μπορεί να αλλάξει αφημί όμω. Μα δεν θα αλλάξω και αφημή Θέλω να αλλάξω και αφημί μετά. Άλλαξε. Άλλαξε και όνομα. Πε το όνομά σου κίνημα αλλαγή, ξέρω εγώ. Το κίνημα μικρό αλλαγή, στο επώνυμο. Αλλάζει αφημί, κόβει και τσουτσούνι. Τέλο, γεια σα. Μην τον είδατε, μην τον είδατε τον περικλή Ελατρεύουμε, μόνο αυτό να ξέρει. Ελατρεύουμε. Αγόρια μου, και ό,τι κρατηθεί σε φορμόλητο θέλω, κάνω συλλογή. <laughs> να σε καλά, να σε καλά. Ήθελα να παρακαλέσω για κάτι, μετά από 40 χρόνια φορολογούμενος που είναι, να μην αποτελέσει η εκπομπή σα για την πόλη στον 200-300 ενός εκατομμυρίου βλημάτων αλλά με μία προϋπόθεση να φύγουν άλλα 300 βλήματα μαζί. Βάλατε το δάκρυ επί τον τύπο των ήλων. Δεν ξέρω τι σημαίνει δεν αλλά δεν έχεις μασία. Έλα, Παστολάκι. Έλα, παιδί μου. Τι κάνει, αγόρι μου. Καλά, εσύ. Τίποτα. Εγώ είμαι χαρούμενο γιατί πιάσαμε του Τούρκου τρομοκράτε. Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα, ό,τι μπορούμε εν ώψη επίσκεψη Ερντογάν θα το κάνουμε. Το λεγόμενο αυτό που δημοσιογραφικά λέμε εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία που λέγονται διάφορα, κάνουμε μασάζ. Μασάζ τον Ερντογάν. Ή έχουμε ασφάλεια, δεν έχουμε. Χωρί διαζευτικό είναι. Δεν έχουμε. Πώ πα. Καλά, εσύ. Για μα καθόλου. Εξατάται τη θεωρούμε καμύση. Μέχρι την Κωνσταντοπούλ πήγεται να φέρει καμπάκι. Ναι, δεν τα κατάφερα. Στήντησε εμένα, είμαι άγριος εγώ, άγριος Αυτά τα άγρια δεν μπορώ ακούς όλο αυτό ο τόρο που γίνεται με του ηλεκτρονικού δεν είναι να μη χάσει το σπιτάκι του χρωστάει στην τράπεζα, είναι να απαξιωθεί όλη η εκείνη την περιουσία τη Ελλάδα. Άρα, πού μα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ? <Primary> Κατά τη ιδιοκτησία <Fridays> ερχόμαστε, κομμουνισμός 2018, <prejudice> Νάτα! Θα μου πάρει το σπιτάκι η τράπεζα που το χρωστάω Να ο, σου το πάρει τι να το, το, α... το, από... το κάνει, δέσμευση είναι, η φυλακή σου είναι, δώστο! Θα μου πάρει και το άλλο τσάμπα και τι θα μου πέσει. Και το άλλο τσάμπα τι θα τα κάνει, Να έχει σ το όρος μωρέ, ποιος σιγά Απαξιώνει κι άλλο τις περιουσίες του κόσμου σιγά την αξία που έχουν οι περιουσίες του κόσμου σιγά την αξία που έχουν οι ζωές του κόσμου άσε μας, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε από ό,τι μαθαίνω ξεκινάει αντάρτικο κίνημα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν κληρώνω, δεν κληρώνω που δεν θα κληρώσουν σπίρια για πληστηριασμού. αυτό, πανικό θα γίνει της πουτάνας επικεφαλής οφείλης Στη γενιά. και μα το δρόμο. Για να φέρουμε τη λεφτέλια ή το μα τα φώτα. Το κι λόγω τη πίστα με Είναι Χριστουγεννιάτικο, είναι Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Να μπούμε λίγο στο κλίμα των ημερών που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Θα το ακούμε όλες αυτές τις μέρες με τα Χριστουγεννα. Τώρα δίνουμε λόγο στις παραγγελίες, Όπως κάθε Παρασκευή μας πάνε στο μαγκαζίνο και τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Γεια σου αποστολή; yeah. μήπως την Παρασκευή θα μπορούσε να βάλεις τα λεφτά που υπάρχουν που λέει ο Παπανδρέου και μετά να είναι ο Μητσοτάκη και ο Τσίπρας. Δηλαδή όλη την φιλολογία, όλη τη φιλοσοφία των λεφτών. Τώρα που άκουγα αυτό για τα λεφτά, για τα λεφτά, για τα λεφτά Κάνε ένα ποτσπορεί να πούμε με όλου αυτού που λέγουν Λεφτά υπάρχουν, λεφτά ξέρω εγώ λεφτά Και το τραγουδάκι για τα λεφτά τα κάνει όλα Θα το κάνει καθικά και θα φύγει σου κάνει τα κολομουργία Κόκκινα. Το β' Φλιά Λεφτά υπάρχουν Για τα λεφτά τα... όλα Για τα λεφτά δεν Λεφτά υπάρχουν Μα η ώρα Και δεν θα ξέρεις που χρωστά Σχεδόν Άπειρα λεφτά υπάρχουν! Για τα λεφτά τα κάνει όλα για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς Μα θα'ρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς Λεφτά υπάρχουν! Πες μου πόσο με χρεώνει, δυο φιλιά που με κερνάς Ξέρω γιατί με πληγώνεις και γιατί με τυραννάς Λοιπόν! Πού είναι τα λεφτά Λείπουν τα λεφτά Πού είναι τα λεφτά Για τα λεφτά τα κάνεις όλα Για τα λεφτά δε μ' αγαπάς Αδική την κυρία Μαρέβα Δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ Έχασε και τα λεφτά που έβαλε Μα θα έρθει κάποτε η ώρα Και δεν τα ξέρεις που χρωστάς. Πολύ με ρωτάνε Με ρωτάνε εσύ ακριβώς τι είσαι Δηλαδή τι είσαι ο Και εγώ τι είμαι ο μαλάκα. Στο κολωνάκι ένας σκύλος ο Βαγγέλης Έξω από το Everest ή στη Λουκιανού Το μάτι του σ' ακολουθεί Θέλεις δεν θέλεις καθώς βυθίζεσαι Στο δύο που λες πως θέλεις για να ξεφύγεις Από το δύο, από το δύο του διπλάνου Μίλησε ο Τσίπρας στα γαλλικά. Ναι και μια χαρά μίλησε. Νον, ραντιαριάν. Νον, ζερερεκρατεριάν. Νον, κομμάθαι. Νόν. Νιλαμάρ, σαν με Λίγα αλλά καλά. Τα υπέροχα γαλλικά του Μπαλούρδου, την ερχόμενη Παρασκευή, έτσι για να πάρει μαθήματα και ο Τσίπρας. Α, σαλούα του Αν. Sevalut dos le Felix jornalista Comaza da Ze bien trea vec precate pula mas de futbol Zere regreteria Kitai disculmes pu celuna pyastun pu cataftan apu hiles gitones Dimenes cromata ya <grobas> na para Στο πρώτο μπαράτσο με φλεβίτσες Που θα βρούνε στην πρώτη τσέπη Στην πρώτη τσέπη Που θα τη λύνονται οι κλώστες Παραγγελία για την Παρασκευή Μια συνταγή που έλεγες να βάλει μια μαστίχα Να την πατήσει κάτω να την κάνει λιάτσα Και μπούκοβο, μπούκοβο. Ποια ήταν μια κυρία που ζητούσε μια συνταγή Ναι Γεια μου, μου δείτε συνταγή Ορίστε Συνταγή Το Βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Έξι φύλλα. Δηλαδή το Βακαλάο. Έξι, έξι, έξι φύλλα, ναι. Θα Πρέπει να τον έχετε ξαλμυρίσει. Ναι, ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα τα λησάξει. Α, έχει θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Τα, κομμάτια, κομμάτια. Με... Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα... Κάτι θα βρείτε, αλλιώ με σουγιά. Πώ το κόβουμε με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπή. Α. α. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Α. Οι πλευρέ να είναι 4 επί 6. Α. Έτσι ψίνετε καλύτερα. Α, ναι. Μην Έχει τώρα, μην έχει άλλο άλλο σχήματο ένα κομμάτι άλλο το άλλο, δεν ξέρεις Α. ποιο ψήθηκε καλά. Ε, σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, ό, το Α. κόκαλο, δεν το κόκαλο. Να σας πω. Ναι. Τρεις ντομάτες. Τρεις ντομάτες. Κρεμίδια; Ναι, κρεμίδια ναι. Μπαχάρι. Okay. και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε δεν είναι μαστίχα και μαζί μαστίχα και αλλά όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα Α. τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε και όταν πάρει, όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει στη φούσκα Τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη λέει. Και από κάτω είναι γαρίφαλο. Ναι, ναι. Σε περίπτωση που ας πούμε Έρι. έχει πει ο γιατρό δεν κάνει να μασάται ή Έρι κολλάει γερό. στα δόντια ή θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε κοπανισμένη με... κάτω. Δημαστικά την κοπανίσετε να γίνει λιάτσα. Και. Και μπούκοφο. Μπούκοφο. Πα παίρνει λεπτά στο φούρνο, δεν Ναι. Θα τα βάλουμε στο... το χρεμπίδι, στο γαριόλα. Ναι, τι, τι φα αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Ε, θα τσιδαρίσουμε να βάλουμε. Α, και Οπωσδήποτε πιπεριά. Πι Λιπέργια, αλλά τις καλές, τις χλωρίνεις. Ε, να σας πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μου, ονομένη και καλή όρεξη. Αυτό, θα καλά. Άνιθο βάλατε, σας είπα, άνιθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σας είπα άνιθο. Λίπατε, δεν το χαράω. Και άνιθα, λίγο, ε. Ναι. Και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά, λιαστά, αρισκό κούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Είναι ένας σκύλος που το ξέρουν οι καίοι μόδιστροι και οι σεξυφθίσικες Οι σιλουέτες που στα εξώφυλλα υποφέρουν κάτι σκιές Που η μια την άλλη πως ξέρουν και λένε αγάπη μου, λένε αγάπη μου με όλο οι διές γωνές. Σε παίρνω τώρα γιατί θέλω μια παραγγελία για την επόμενη Παρασκευή να κάνω κράτη. Λοιπόν, κοίταξε, είδε που βγήκε ο Γιωργάκη από Πανδρέο, ο μεγάλος ο ηγέτη, που μίλησε για την κεντροαριστερά. Τόδα. <Todo>. Λοιπόν, θέλω να μου βάλει Σαρδάμ, Γιωργάκη από τον με συνδυασμό με το τραγούδι Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό. Άντε, καλή συνέχεια. Άντε, yeah. Λεφτά υπάρχουνε. Όλοι σε Εγώ έσωσα τη χώρα από τη χρεοκοπία Και είμαι περήφανος γι' αυτό Ήξερες μονάχα να διατάζεις Απολύτως! Απολύτως! Και έφταγα στα γραφεία του Πασόκ μέσα Απολύτως! Και τρέχα ξωπίσω σου κι εγώ Κι εγώ Για να με κοιτάζεις Και κοιτάζω γύρω μου και λέω Ότι με μάτρας. Ο είναι ένα σκύλος, ο Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω λέω ότι θέλεις, μου λέει βυθίζεσαι στο βίο που πως θέλεις και με κοιτάζει και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ. Από Καλά είναι. Δεν έχει λίγο ψύχρα. Ε, έχει. Έχει ήλιο, αλλά. Με δόντια. Με δόντια και βαρδάρι. Όχι. Και βρωμόνερα. Αποστολή. Τι. Τι. να σου ζητήσω. Ένα ηχητικό, όταν είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του Μπογιόπουλου, Είναι ο Καπιταλισμό Ηλίθια. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τον είχατε φέρει τον Άδων Γεωργιάδη στο στούντιο. Είχαμε πολύ ωρεέ ιδέε τότε. Αλλά ένα ευχαριστώ, δεν έχει πει. Μα χρωστάει. Τέλο πάντων. Είχαμε αρχίσει να του ξεπλένουμε από τότε εμεί. Πάρα πολύ καλή σας, αγαπάω πάρα πολύ. Τι μωρή δεν είπες το απόσπασμα, τι θες. Από κείνο το δοχητικό τον είχατε εξαναγκάσει κάποιον τρόπο να δωρίσει κάποια βιβλία. Α, του μπογιόπουλου ναι. Το βιβλίο έχει τίτλο, το θυμάσαι το τίτλο. Είναι ο καπιταλισμός Λίδια. Είναι ο, ο είναι ο καπιταλισμός... Ο καπιταλισμός πες τώρα, με το δικό σου τρόπο οι πέντε πρώτοι θα, πάρουν, πράγμα. Έλα, πέλα, μπορείς, έλα, έλα, θα το πάρουν να τώρα. Από το παίζω μετά από χρόνια. Ναι, θα ναι, να θα, θα, θα, θα τα ακούει το παιδί μου και θα τρέπετε Δεν έχει πολλά να ακούσει το παιδί σου να Το παιδί θα κι άλλα. Είναι αυτό το τηλέφωνο που Λοιπόν, 211 282 211 282 είναι ο καπιταλισμό θα το να Τώρα, τώρα, τώρα. Μπράβο, ε, αν μπορείς να εκμεταλλευτείς κάποιο κομμάτι από κείνο που λέει τη φράση αυτή ο Άδωνης με, μαζί με διάφορες σύγχρονες ερωτήσεις διαφόρων και η απάντηση να είναι αυτή Πολλοί με ρωτάνε, με ρωτάνε εσύ ακριβώς τι είσαι πέντε Είναι πρώτη. ο καπιταλισμός Λίδιε Με αυτόν τον γνώμονα στο μυαλό μας θα διαναμηθεί και φέτο το κοινωνικό μέρισμα Οι πέντε πρώτοι θα το πάουν να απεντηλεφωνήσουν τώρα Τώρα, τώρα, τώρα Ο Κολονάρακη σκύλος Τώρα, τώρα, τώρα! Ο Βαγγελής που τελευταία Μόνο εμένα ακολουθεί Σώπασε κύρα Δέσποινα Και μην πολύ δακρύζεις Όλο τον πιώχνο Του φωνάζω Πάλι! Του φωνάζω Πάλι! Με χρόνους με καιρού. <ΡΟΟ> Πάλι δικά μας Είναι. Μου λέει βυθίζεσαι στο βίο πώ θέλει Και με κοιτάζει και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ Σε ευχαριστώ βανίγερα Μια παραγγελιά να για την Παρασκευή Ορίστε παρακαλώ Πάλαι μας με φιλε το κύριο Βασίλη στις που έπαιρνε τηλέφωνο εκεί με τα αφίδια και τα έτσι Έγινε Πρώτα πρώτα τηλέφωνα του κύριο Βασίλη okay. Αρχή Έλα ναι Αρχό, Γεια από αποστολή yeah. γεια Ε, για το εκεί που θέλω τον κύριο Αποστόλη που κάνει τα τέτοια, τα αστεία, τα καλαμπούρια. Τα καλαμπούρια. Εδώ εγώ καλαμπουτζή είμαι. Άκουγα καλαμπουτζή. Θα πει να είμαι το βράδυ που παίζει ο σταθμό, ο τηλεοπτικό, μη βάνει όλο χελώνε σε φίδια. Τι να βάλει, τι θα θέλατε, να βάλει πάλι καρχαρίε, να το γυρίσουμε σπίτι. Όχι καρχαρίε, ακού εσύ λέγω να, να βάνει διάφορα άλλα, τοπία, όχι φίδια και χελώνε. Εναι, αλλά στο τοπίο υπάρχουν και τα φίδια και χελώνε. Όχι, δεν τα... υπάρχουν. Λάθο κανεί δεν Λάθος, καλύτερα, θα βάλει φίδια πάλι και χελώνε. Και τα έντομα. Εντάξει, ούτε τα έντομα φτι άλλα τοπία της Ευρώπης. Ε, με τι θα ασχοληθούμε. Τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι, είναι, είναι, είναι ζωντανή. Δεν θέλουμε να φίδια εμείς. Πάμε και τρώμε και βάνει φίδια και μαζίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς δεν τα τρώμε μας Έλληνες εμείς. Και μην μενευριάζεις τώρα. Ε, τώρα όμως θα είναι της μόδας. Λόγω Ολυμπιάδας είναι τη μόδας να φάμε και εμείς λίγο φίδι. Αγάπη. Αγάπη, πιάσε μια μπίδα Για την άλλη Παρασκευή δώσε παραγγελιά για όλους μας Το μεγάλο μας τίρκο με την καρέζη και το βουζιλούρι Πάντα επίκαιρο Και τώρα περισσότερο από ποτέ